Ναι, ναι, ναι αποστολή, καλή εβδομάδα. Επίση, στι εκλογέ πώς τις είδες. Με, με αγωνία, μεγάλη. Καλά, ήταν το Σαββατοκύριακο όλο πολύ πιεσμένο. Δηλαδή, ένα άγχο ποιο θα, θα βγει στο Eurovision, δεύτερο άγχο ποιο θα βγει στο Siriza. Κάνετε τώρα. Square, έλ. Όλο το σουκού με πήγε στην Τζίτα. Εγώ δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα, γιατί δεν τα έθινε και τη τηλεόραση. Κανένα κολοκάνάλλο δεν έπιασε να δείξει τι διαδικασίε. Τουλάχιστον να ξέρουμε από τα exit poll ποιο πάει μπροστά. Το κόμμα ή ο αρχηγό. Ναι, δεν δε ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρει ποιο πάει από του δύο μπροστά. Ελά! Έλα, πήρα τηλέφωνο να διαψεύσεις αυτό που είπε ο Διάψευσε. Είναι το ο πιο παλιό στην τύπας... ελληνική πολιτική. Ε, κύριε Μηταράκη, να φτάσουμε τη μεγαλύτερη πουύσα π... και θα το δείτε πολύ σύντομα. Εγώ, εμένα ο Πάτολ μου και με τον Τσίπρα και με το Κυριάκο το ίδιο έχει Δεν μπορεί να την έχει μεγαλύτερη ο Τσίπρα. Α, δεν νιώθει κάποια διαφορά. Όχι, όχι, όχι. Σαν να λέμε ότι είναι οι σε όλα, ακόμα και σε αυτό. Μη σου πω ότι με τον Κούλι έτσι ξέχει κιόλα λίγο. Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι πιο πικρή. Γιατί ο Τσίπρα παραμύθιασε και λίγο. Είπε και το παραμύθι του. Μπορεί <συνάς> να είχε μαζίσει πικροδάφνε, ξέρω εγώ. Ο Άντη ήταν λίγο όξινο, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Όλα παίζουνε. Όλα, όλα. Ναι. Αυτό. Αυτά. Απλά δεν αγιά, ξέρουμε αγιά, αν και εσύ έχεις σωστή του μεγέθους. Εντάξει, εγώ, εγώ νομίζω ότι ξέρουν να εκτιμάω. Δεν ξέρουμε τις εμπειρίες. Τέλος πάντων, Οκ, okay, το ακούω. Να σε καλά. Έλα, γεια. Έλα πώ περνάτε Στον καπιταλισμό Ναι Έκτακτα ναι. Στον καπιταλισμό Στο σύστημα που ζούμε Όλο το χρόνο Μια χαρά είναι Πώς πάνε τα γαμ***σια Πονάει ο σας Όχι έχουμε μάθει Α έχει ανοίξει δηλαδή τα... Δεν είναι αυτό Είναι ότι υπάρχουν διάφορα βοηθητικά Έτσι ώστε να μην είναι στενάχωρο Ωραία Σα δεγάμε ο καπιταλισμός, έτσι, γεια. Χαίρεσαι. Χαίρομαι, χαίρομαι. Εσάς? Έτσι, εγώ έχω ξεφύγει. Πώς, πού, πότε? Είμαι, είμαι σ' άλλο ε, πλανήτη εγώ. Oh, oh σαν διάσταση, πέμπω μακριά Θα με βλέπεις στα αστέρια ψηλά Δεν έχετε καπιταλισμό σε κύριος τον πλανήτη? Όχι, όχι. Oh. έχω γράψει όλες τα αρχίδια μου, οπότε δεν με νοιάζει. Α, ah, μάλιστα. Oh, oh, oh, Πάλες απανίζω απ Ωραία, ωραία Αν υπάρχει καλό μελάνι, δηλαδή λιτόνστον με καπιταλισμό, κατάλαβα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, όχι μπράβο. Μπράβο, μπράβο. μπράβο. Μάγκα α... Να πονάτε και βάζετε τη Ξέρετε, φίλοι, πώ έχετε. Ήθελα κάτι λίγο να ρωτήσω. Λίγο όμω, άμα είναι κάτι και λίγο, ρωτήστε. <laughs> ναι, ναι. ναι, ναι, να μην σα ρωτήσω. Χτε το άκουγα μια εκπομπή από τον Νόρθεφ, στη North στη Θεσσαλονίκη. Νόρθ. Νόρθε. Ναι, βόρεια. Βόρεια, ναι. Μεταφράζω και του φίλου του Ήταν με τον κύριο α Ανδρέα Μαζαράκη, νομίζω, κάπως έτσι. Ναι, ναι. Αν έκανα... ένα στην Γεωργακοπούλου. Ναι. Ιωάννα Και ήθελα λίγο, αν υπάρχει δυνατότητα, ή να, να σας τραγουδήσω λίγο. Ως είστε? Α, όχι. Να μην τραγουδήσω. <laughs> Εγώ τραγουδάω όλα και μελετάω. Α, είστε μελετητής. Στουδίες. Είμαι και μελετητής. Μέλα μελετητής στον τόπο σου που λέμε. Ναι, ακριβώς. Είστε αυτό που λέμε μελετητή, Τι; Τι; Τι; Ναι, μελετητή, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Α, Αυτό. <laughs> με στέλνεις με και σκάψεις σε μια βόλια. Με να σου κάνω έλα, Μελετή, τι είναι, τι είναι, ήθελα λίγο. Του τίτλου των τραγουδιών, <laughs> το playlist δηλαδή. Το playlist τη χθεσινή εκπομπή. Μάλιστα. Ε... Αν θέλετε να σα ξαναπάρω εγώ ένα τηλέφωνο. Να κάνω εγώ θα... μια προετοιμασία κιόλα. Με πιάσατε προετοίμαστο. Ναι, ωραία. Δε Δεν τα είχα όλα έτοιμαστο για ο Κακοπούλαιο. Λίγο αλκαίο βρέθηκε πρόχειρο. Ναι, να σα πάρω αύριο περίπου τέτοια ώρα. Αμέ, τέτοια ώρα σα περιμένω να σα πω την playlist. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά, μελετή, τι Mele ty, E TITI ty, ty, ty, ty, Ξέρετε, θέλω δύο χάρε, αλλά πρέπει να τι κάνουμε σαν ελληνικό πνεύμα. Ο Μαρκόνι είμαι. Καλά που τοπέζε, δεν καταλαβαίνω. με τον Άλαν Λάιτμαν για το βιβλίο Τα όνειρα του Αϊνστάιν, εκδόσει κάτω προ. Εγώ θέλω να διαφημίσουμε και το βιβλίο του Άλαν Ντάλον. Ωε, ναι και ένα άλλο. Να κάνουμε μια υπέρβαση και Τούρκο να μα ζητήσει άσυλο να του δώσουμε πόλεμο για Κανάρι. Να βραβεύσουμε αυτό τον Τούρκο, τον Χακτανακτογκάν, διότι για το έργο του ότι τα πέρασε όλα στην παιδεία και στην κουλτούρα τη Τουρκία. Τη δεκαετία του 90. Αυτό, για αυτό τον ευρώ. Ωραία, τι κατάλαβα τη χάρη. Θα κοιτάξω να σου κάνω το make a wish να πούμε. Make a wish ελληνοφρένεια, make a wish Κύπρο Και βλέπουμε. Λοιπόν, για. Πάντω θα τον τυπώσουμε. Θα στου κάνω Τι έγινε εκείνο το τρένο που έβλεπε. Τι έγινε εκείνο το τρένο που έβλεπε. Τα άλλα τρένα να περνούν. Τα άλλα τρένα να περνούν. Θα κάνω τον παραλληλισμό όπου τρένω. KKE, το πιο γελίο κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτό που άκουσε και... να πηγαίνει Ερπατίνα μέσα τον Τσίπρα, ο άλλο, και πήρε να πει για το Κουκουέ. Εσύ λέτε για το ΣΥΡΙΖΑ Ναι, ναι, το... αυτό, και λέω, το... και αυτό το... λέω. Και επειδή σε το... έψουξε, το... λε τώρα. Έτσι κι εγώ. Κουβέντα α... δεν είπατε για την εκλογική διαδικασία του ΠΑΣΟΚ Περίμενε, ρε παιδάκι, με α... ισότητα. Βγήκε πώς... τελικά. Ναι, ναι, ναι, γιατί ναι, δεν είδα τα αποτελέσματα. Ποιο βγήκε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο βγήκε καλέ. Γιατί δεν είναι κανένα αδιαφυσβήτητο. Τη διαδικασία του Αλέξη. Υπήρχε κάποιο που μπορούσε να το κοτράρει Γιατί δεν μπορούσε, δεν ήταν δημοκρατικέ διαδικασίε. Α, καλά, ναι. Είναι ότι η πιο δημοκρατική διαδικασία που έχει γίνει με τα πολιτευτικά ήταν αυτό. Τέλο. Τέλο. Αυτοί 172.000 θα υποφέρουν. Τέλο. 172.000 θα κάνουν την κυβέρνηση. Θα αποφασίσουν για όλου. Μπράβο. Όχι, ρε, αλλάξανε τα δεδομένα. Ρε, α τώρα που κάνει πώ να καταλάβει. Βγήκε από τη βάση ο πρόεδρο. Με 30 Είναι από τη βάση. Με Με 30.000 είχε κερδίσει 3 εκατομμύριαδες Δεν θέλω να απ' τη βάση Άναι, θέλω 3, κάτω Τρει εκλογικές αναμετρήσεις με 30.000 Σκέψω τώρα τι έχει να γίνει Αλλά έχει στα... Τώρα τι έχει θα... να γίνει, πόσες εκλογικές αναμετρήσεις θα κερδίσει άμα είχε 170.000 Λόμαστε, από όλε. Είναι, είναι αναλογικό Λόμαστε. Με 30.000 κέρδισε δύο αναμετρήσεις 30.000 ναι Ναι, με 170 πόσους κερδίζει Πόσοι, είναι 3 επί 2, 6 έτσι, 30 για 6 3,6,18, 4,6,24 πως θα πάρετε... Όχι ρε παιδί μου, στους 3 έχεις 2. έχεις 2. 3 έχεις 30, 60, 60 <συσχε> 63. Σωστά. Πόσο είναι 63; 10. Μία ανακαιδίσουμε καλά, είναι θα σωθεί η χώρα. Η χώρα ή 170.000 θα σωθούν, Όχι, η χώρα θα σωθεί. Α. Και φυσικά δεν θα είναι 170.000 αυτοί, άμα το πάρει αναλογικά. Τις σχετισμί... Να τα δούμε τα παιδιά. Λέω πρόεδρο, που... έχετε που? να το δούμε κι αυτό. Κάτι. Σωσό... Όταν έκανε συνέδριο η Νέα Δημοκρατία πήγε ένα βουλευτή σου ΚΚ και μίλαγε. Σου... σου στήριζα γιατί δεν πήγε. Έλα, καημένε τώρα. Εδώ του το Κουκουέ συνεργάστηκε ε, να κάνουν μαζί συγκυβέρνηση. Σε παρακαλώ, θα το ψάξει με τη Νέα Δημοκρατία μια χαρά να έχει κάνει πλακάκια. Που Τι να θυμηθώ τώρα, για... τώρα Θε να πω για το ρόλεξ του κουτσούμπα. Έλα, το Rolex, έλα το τώρα, για τη την κόρη τη Παπαρίγα. Για τη συνεργασία με την Ουδούλα να πει αυτό να πει. Έτσι θα... προέκυψε Τι... το ρόλεξ του κουτσούμπα. Συνεργαστήκανε τότε. Γραφισί. Έλα τώρα, μην μου ανοίγει το στόμα. Πώ πήγε η Παπαρίγα σε ιδιωτικό την κόρη τη. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Τι γίνεται, είναι τόσε οι που έχετε από του έξω. Έρχεται νέο μνημόνιο, θα φέρει ο Τσίπρα. Νέο μνημόνιο και δεν ξέρει πώ να το καλύψει. Και πα με επίθεση, Γιατί, δεν σε καταλαβαίνω. Νέο μνημόνιο, βρεχάζει όλοι. Ο, ο Πάγιαντ ο πάγια θα, θα κατέβει στο επικρατεία. Ο Πάγιαντ θα, θα κατέβει στο επικρατεία. Μίλα. Γεμάτα, γεμάτα τα ταμεία τα άφησε. Α ερετό, θα τι πει, πετρε. Έχετε δίκιο. δίκιο Έχει έναν άνθρωπο είναι και είναι τον δεν τον εκτιμήσαμε. Δεν είμαστε για τίποτα. τον κόσμο. Δεν είμαστε για τίποτα. Γιατί αν είχαμε καθίσει στο τραπέζι και κουβατιάζαμε όλοι μαζί οι αριστερέ δυνάμει. Τότε θα έβλεπε προκοπή ο κόσμο. Από μαλάκασε ω πολύ μαλάκασ πόσο είσαι. Ε, εσύ πόσο ισορροέχεσαι το μαλακόμετρο δεν είναι θέμα μαλακόμετρο, Όχι, είναι θέμα φιλελεύθερη. Σε βαρέθηκα, φτάνει. Ε, αλήθεια, Πιο γραφικό και από τον πολάκι. Αποστολή? Ναι. Έλα ρε, τώρα που σχολά, σίγουρα είσαι όρθιο. Δεν είμαι, και όμω. Είμαι ο αρδεώτη, ρε. Ποιο είσαι? Παθυμάσαι, δεύτερη φορά σε παίρνω τηλεφωνία. Ποιο είσαι, ποιο είσαι? Ο αρδεώτη για κάτι παραστάσει που σου λέγα. Κάτι συντουλάπα με κάτι βελοπουλαίο. Κάτι... Να κάνω παράσταση σε μια τουλάβα μαζί με τον βελοπούλο? <Σιναι> <Σιναι> Τσίμα-τσίμα <τυμίως> <-τσιίμα> είμαστε. <Σιναι> Όχι τίποτα άλλο, γιατί έχει μεγάπηση <Σιναι> πολύ λαού φελόπουλος. <Σιναι> να με θυμηθείς. <Σιναι> σε ευχαριστώ πάρα πολύ αυτό που κάνεις. και, εσύ και ο Θήμιος είστε εντελώς μέσα στην καρδιά μου. Εχθέ κόντεψα να καταπιώ το ρο. Το ρο γιατί. Με τον άλλο, με τα 70G που σου έλεγε για τέτοιες βλαγκίες. Πέριξ των υπταμένων δίσκων τεράστια βαρύτητα. Μέχρι 700 G είπαν οι Αμερικάνοι. Πόσα G είπαν οι Αμερικάνοι μέχρι 700. Το βγάζανε από την επέτειο. Αυτά που είναι πάνω στα δέντρα που κάνουν GGG. Τα GGG, κιά. Πόσα G έχουνε. Λέω και κανένα να ευθυμίσουμε έτσι ενδιάμεσο γιατί πόσοι μα λένε για να αντέξουμε. Είναι η τρίτη φορά λέω και φαρμακερή. Θα τον πάρω. Δεν πειράζει. Γιάννη, ευχαριστώ σε πέρα και τίποτα άλλο. Και για το χρόνο δεν Ρε το ντοκάναλο. γιατί δεν λένε σήμερα που είναι ο πρωθυπουργός στην Αμερική την αλήθεια για την οικονομία που μας κάνει, γιατί δεν τα λέτε στον κόσμο. Να σε ρωτήσω κάτι, ο Μητσοτάκη στην Αμερική χρειάζεται διερμηνέα, ενώ με τον Τσίπρα χρειάζεται διερμηνέα. Α, Και... α άνοιγε μια θέση εργασίας τώρα. Δε, μια... αυτό μας κάνει οικονομία ο άνθρωπος, ξέ... Είναι ο Διερμηνέα, εισιτήρια, να φάει, να πει κάτι να ψολίξει. Δεν να... είναι αυτό. Δε... Η οικονομία από τη μία, από την άλλη, έδινε και σε έναν άνθρωπο με το τσίπρα. Ο, Τσίπρας, ο που δίνει. αυτό κάτι... Έδωσε ο πατέρα του για τι σπουδέ, για να έχει τώρα ένα κοκόρευε που δεν ξέρει να μιλάει αγγλικά. άσε μα. Να σου πω κάτι τώρα. Αυτοί που ξέρουν καλά αγγλικά είναι... έχουν Τι αυτό. Σούπερ μάρκετ, καύσιμα και τέτοια. Οι περισσότεροι, επειδή δεν έχουν επιχειρήματα για το Μιτσοτάκι, δεν μου λένε στο ταξί. Είναι δυνατόν ο Τσίπρα δεν ήξερε καλά Αγγλικά. Είναι δυνατόν. Δηλαδή, ε, το αυτό που έχουν να προβάλει για το Μιτσοτάκι είναι τα Αγγλικά. Πάτε σκατά και Αγγλικά μαζί. Γεια! Και τα ντολμαδάκια, όπω είπε και ο Τσίπρα. Θετικό του πρωθυπουργού. Του αρέσουν τα ντολμαδάκια. Ρεοπλαό θα φάει σκατά μα, μαζί με Αγγλικά. Για αμπελόφιλο όμω λιγμένο. Συμφωνώ, ωραίο το αμπελόφιλο. Γεια. Ρε, παλιό σε λε σε Δεν το πιστεύω. Κράταμε. <σοκινουσί> λοιπόν, δώσε μου λίγο χρόνο, γιατί πρέπει να έρθω να συνέλθω από το σοκ. Τα Ε, αποστόλη και Θήμιο, χίλια ευχαριστούμε Σας ακούω τουλάχιστον για 10 χρόνια Μπορεί και παραπάνω Δεν έχω χάσει την μπάλη, έχω χάσει το λογαριασμό Σας ευχαριστούμε για το γέλιο που δίνετε Και τον προβληματισμό που δίνετε επίσης φαιδεία Γιατί η σάτυρα βασικά το βασικό της συστατικό είναι αυτό Να ψυχαγωγεί και να προβληματίζει Ήσαστε υπέροχοι, συνεχίστε Και για να πάμε στο επόμενο Πότε θα ρθεις καμιά φορά κέρκυρα ρ κέρ Kartoserganysi. Kierkira, kierkira, kiapryka się w chryszpali. Trzystakratko, to nie kasyna to peli. Ναι. Είχα έρθει πριν από τρία χρόνια. Ήρθε μία φορά και την να παναπή. Ναι, πει, αλλά και δεν, πει, δεν έχω έρθει, είχα έρθει. Ε, ναι, ήρθε στα 10 χρόνια. Είχα έρθει ξανάρθεις. πριν τρία χρόνια και αυτά που είπα ήταν αρκετά για να σε συντροφεύσουν άλλα τρία χρόνια μέχρι να ξανάρθω. Δεν παίζεσαι, δεν παίζεσαι. Πότε θα ξανάρθω, Σάι, Για να μην με καλέσει. Εμεί πρέπει να σε καλέσουμε, ώρα. Σε καλώ εγώ. Έλα, Κέρκυρα. Κάλεσαι, με πιο επίσημα. Σε παρακαλώ, πέφτω γονατιστό. Σε θέλουμε. Το τέλο πολύ. Το τέλο. Τον τελο πουλί! Όλο τον ησύγχρονο τον φωνάει το όνομά σου. Να, κοίτα χαράκι, Κέρκυρα Απ' τον τζακατσούκα ένα θέμα. Ένα πράγμα. Σαν τον τζακατσούκα τέτοια ξεφτίλα. Τζακατσούκα! Τζακατσούκα! Ο λογαγό σα! Πο, πο, πο, πο, Τα βλέπα χτε και εντάξει, μου ήρθε όταν ξεράσω. Κακομιριά, κακομιριά. Τα λέμε. Σε περιμένω, ε! Κέρκυρα, κέρκυρα Για σε κουσπάρι. Βρίζα από τον ήλιο σου you <laughs>